φαντάζεται ότι θα υποχωρήσουμε από αυτή την κόκκινη γραμμή δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει. Όποιος φαντάζεται ότι θα υποχωρήσουμε από την ανταλάντευτη θέση μας για την κατάργηση, την ακύρωση, την ανατροπή των μνημονίων. Δεν έχει ιδέα για την πολιτική και τη θέλησή μας. Δεν έχει καταλάβει με ποιους έχει να κάνει. Ραυτείτε, είμαστε στο 15η μέρο της ρήξης. Μέχρι να γίνει το Eurogroup της 15 η ή παραπέρα δεν ξέρω γιατί ακούγονται διάφορες συμμενομηνίες. Είμαστε στη ρήξη. Ξανά μανά. Πάλι τους στρίζουμε τα δόντια, πάλι στριμόχρουμε το Σόιμπλε, πάλι στριμόχρουμε την Μέρκελ. Πάλι είμαστε από πάνω, θέτουμε του όρου μα. Αν δεν κάνουν κάτι, εμεί δεν θα το δεχτούμε. Περνάμε αυτό το δεκαπενθήμερο Ένα μικρό ζάπινγκ να κάνει κανεί. Το διαπιστώνει αμέσω γιατί αυτέ οι ρήξει των Συριζέων στο ζάπινγκ φαίνονται. Δεν φαίνονται πουθενά άλλου. Τηλεκοντρόλ να έχει και βλέπει τη ρήξη να εξελίσσεται μπροστά σου με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έτσι λοιπόν και εμεί ω εκπομπή που παρακολουθεί τον παλμό τη κοινωνία σε παράξενε μέρε, ταιριάζουμε, συνταφτιζόμαστε με την ρήξη της κυβερνήσεως και την παρακολουθούμε και ακούμε γιατί στο αρχείο υπάρχουν όλα τα ηχητικά, ακούμε ηχητικά τις ρήξης του πολέμου που ξαναξεκινάει για να ξανακερδίσει κάτι ο Τσίπρας και θυμόμαστε και τις προηγούμενες φορές όσο πιο πολλές φορές ακούμε για ρήξη, για πόλεμο και διάφορε τέτοιε ιστορίες, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η Κολοτούμπα που θα ακολουθήσει. Οπότε, ρήξη και πάλι ρήξη. Είναι οι αλήγηστοι όλοι αυτοί, δεν πρόκειται να αλήγησουν γιατί μια ματιά αρκεί πίσω στο πάνελ για να καταλάβει κανείς. Δεν έχει καταλάβει με ποιους έχει να κάνει. Και ας γυρίσει να κοιτάξει στο Προεδρείο, να δει τους εκπροσώπους της γενιάς της εθνικής αντίστασης που δεν λίγησαν ούτε σε ξερωνίσια ούτε σε φυλακές Ε, δεν θα λίγησουν εμείς στους εκβιασμούς των εκπροσώπων της διεθνούς τοκοκληβίας και των εγχώριων εκπροσώπων τους Ε, δεν θα λίγησουν εμείς δεν θα λυγίσουμε εμείς. Δεν θα λυγίσουμε. Δεν θα προδώσουμε ποτέ. Αυτά τα πολύ ωραία τα έλεγε παλιά βεβαίως σε ένα συνέδριο εκεί του ΣΥΡΙΖΑ και για να αποδείξει ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν θα λυγίσουν. Στην πορεία όλοι ξέρουμε ότι όχι μόνο λίγησαν. παραλύγησαν και λυγίζουν συνεχώς με το απλό φύσιμα, με το νεύμα. Με το νεύμα μόνο της Άγγελα Μέρκελ ή του Σόιμπλεμ το προσπερνάμε αυτό, ε, για να αποδείξει ότι δεν θα λυγήσουνε, επικαλέστηκε και γύρισε προς το Προεδρείο τη γενιά τη αντίστασης, όσοι από τους αντιστασιακού υπάρχουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και στο Προεδρείο και πάντα είχαμε αυτή την απορία όταν ακούμε αυτή την φράση. Αυτή η γενιά τη αντίστασης που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, που ήταν εκεί στο Προεδρείο ε, αντιστάθηκαν Δεν λύγησαν τότε για να έρθουν τώρα να δέχονται και να υποστηρίζουν τα μνημόνια, να ψηφίζουν τα μνημόνια, να ψηφίζουν βουλευτές που ψηφίζουν μνημόνια, που τα μνημόνια έχουν περικοπές συντάξεων, μισθών, κακουχία, ανασφάλεια, κατάθλιψη, καταστροφή, εξόντωση. Αυτή την απορία την είχαμε πάντα, όχι για τον Αλέξη Τσίπρα, σιγά Για του αντιστασιακού, αν υπήρχανε πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι έχουν περάσει χρόνια και τώρα. Βοηθάνε να περάσουν οι υπόλοιποι πέτρινα χρόνια με τη στήριξη, την όποια στήριξή του ή ανοχή του, προ αυτού που φέρνουν τα μνημόνια που είναι και αριστεροί. Αλλά να φύγουμε από αυτέ τι δικέ μα απορίε, δεν έχουν ένα απολύτω νόημα και σημασία. Να πάμε στον πόλεμο, γιατί είμαστε στο 15η μέρο τη ρήξη. Ξεκινάει από αύριο 15 ακριβώ μέρε. Πόλεμο κανονικό και ακούμε του αρχιστράτηγου. Έχουμε λοιπόν μπροστά μα ένα τεράστιο έργο. Μάχε ανοιχτέ. Γι' αυτό τον λόγο. Σα καλώ και επιτρέψτε μου τον πρώτο ενικό να συστρατευθείτε όλοι σε αυτή τη μάχη, Rick Jason. Πολεμάμε και τραγουδάμε. And Σας ζητώ να πολεμήσετε με τα θηρία με τα τέρατα.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 Βαδίζουμε κάτω από πυκνά πυρά. And Rick Jason. Δίνουμε τη μάχη τη Σιμπούρας. Σήμερα κερδίσαμε μια πολύ μεγάλη μάχη. Πολύ σύντομα θα κερδίσουμε και το πόλεμο. Γεια σας! Ήταν η μάχη, ο πόλεμος. Ακούστηκαν οι αρχιστράτηγοι, πάνω σκαμμένος... Αλέξη Τσίπρα και ο Νίκο Βούτση, κάποια στιγμή από κάτω τα ηχητικά τα γνωστά. Σε αυτό το κλίμα είμαστε, τα βάζουμε όλα αυτά για να ετοιμαστεί και ο λαό γιατί μια τέτοια μάχη που δίνεται για άλλη μια φορά σε ένα Eurogroup για να μπει μια φράση για το χρέο, ώστε να υπάρχει μια δέσμευση μελλοντικά. Αν και όταν τότε θα το δούμε μετά το 18 γιατί είναι ηλίθιο όποιο πιστεύει ότι τρει μήνε πριν τι γερμανικέ εκλογέ θα δοθεί λύση για το χρέο. Είναι πραγματικά ηλίθιο αν πιστεύει κάποιο ότι μέσα στην προεκλογική περίοδο τη Γερμανία, έτσι όπω διαμορφώνονται πια και οι παγκόσμιε συνθήκε και σχέσει, Αμερικάνοι, Σαουδάραβε, Ρώσοι, Γάλλοι και όλα τα υπόλοιπα, η Γερμανία θα κάνει, και όπω έβλεπα πριν, τσακαλώ, το τσακαλώτο ζητάει η Ευρώπη να κάνει το ηθικό τη χρέο απέναντι στην Ελλάδα. Αν νομίζουν ότι με ηθικά χρέη λειτουργεί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν νομίζουν ότι με οτιδήποτε ηθικό λειτουργεί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ναι, καλά κάνουν και ζητάνε τέτοιου τύπου αρλουμπαρίε. Ό,τι πρέπει για τους Ιθαγενείς που τρελαίνονται για τέτοια. Υπάρχει μια καθυστέρηση όπως έχετε καταλάβει. Ήταν όλα αυτά να χαλυνθεί στο προηγούμενο Eurogroup όπως μας είχαν πει 22 Μαΐου αλλά τελικά θα πάνε 15 Ιουνίου αλλά όλο αυτό είναι ένα σχέδιο όπως λένε οι Σιριζέοι και έγινε επίτηδες, το έχουν πει πολλοί το είπε σήμερα το πρωί και η Φωτίου εμείς αυτή τη σύγκρουση δεν μπορούσαμε βεβαίως να δεχτούμε αυτά τα κρέα τα οποία ήθελε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με αυτή την έννοια καθυστερήσαμε εποφελία συνολικά του ελληνικού λαού λοιπόν εδώ η κυβέρνηση μας και αυτό Ευρώ... απεδείχθη δηλαδή σήμερα όλη η Ευρώπη λέει αμάν Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι το πειραματόζο Δεν μπορεί η Ελλάδα Δηλαδή μας το εμείς τώρα Μισό Εγώ ότι λέω, και, και εγώ λέω τώρα, ότι το η καθυστέρηση ήταν αναγκαία Αμάν Αμάν Καθυστερήσαμε επωφελία συνολικά του ελληνικού λαού. Μπράβο! Υπάρχει σχέδιο από πίσω. Κατερούμε για να ωφεληθεί ο ελληνικό λαό. Γιατί με όλε αυτέ τις καθυστερήσει ωφελείται ο ελληνικό λαό. Δεν ωφελείται το Δουνουτού, δεν ωφελείται το Σόιμπλε, δεν ωφελούνται τα ξένα συμφέροντα, οι τράπεζε. Όχι, όλοι αυτοί δεινοπαθούν από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αν κάποιο ωφελείται ακόμη και από τι καθυστερήσει ή από γίνεται, είναι ο ελληνικό λαό. Το έχετε δει πώ ακριβώ ωφελείται. Το ζούμε γιατί είμαστε ο ελληνικός λαός ακόμα ζούμε πώ ακριβώς ωφελούμαστε είμαστε στο σκηνικό της ρίξης μην το ξεχνάμε κάνουμε τα πάντα εδώ να είμαστε έτοιμοι για τη ρήξη η οποία ξεκινάει από αύριο κορυφώνεται τις 15 μέρες είναι σαν τα πανηγύρια 15 μέρες κρατάνε οπότε πρέπει να πάρει μέρος και να τονώσει το ηθικό του λαού και ο τσακαλώτος είμαστε έτοιμοι αν δεν πάνε καλά τα πράγματα για μια ρήξη Πρόσεξε! Και έχουν καταλάβει ότι αν δεν, δεν πάρεις μια ρήξη Αν δεν το έχεις ούτε σαν ένα ενδεχόμουν αυτή mm -hmm. τη ρήξη Προφανώς θα σου περάσουν τα ίδια μέτρα Δηλαδή θα μπορούσαμε να ήμασταν ε, όπως είναι ο κύριος Σαμαράς Ή όπως ήταν ο κύριος Αναστασιάδης Αμάν Εμείς δημιουργούμε ασάφια Αμάν Στους ετέρους μας για τις προθέσεις μας Σκοπίμως Γιατί πρέπει να ξέρουν ότι εμείς Είμαστε έτοιμοι για μια ρήξη Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου σιγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου Πλύνε λίγο τα πόδια σου Παλιά δήλωση βέβαια για τη ρήξη, αλλά επανέρχονται όλα αυτά με κάποιο τρόπο. Χτε, εδώ το πρωί στο Στραβελάκι, ο Νίκο Τσιδάκη μίλησε για τη ρήξη. Δεν είπε να την κάνουμε, λέει να την ξανασκεφτούμε, να την ξαναφέρουμε στο τραπέζι, έτσι όπω ακριβώ ξέρει πολύ καλά και τη φέρνει τη ρήξη. Ω Ήριζα στο τραπέζι. Έχουμε δεχτεί μηνύματα και μηνύματα κατά καιρού, τα καταλαβαίνω όλα. Θα σα διαβάσω ένα τώρα που στέλνει ένα ακροατή που λέγεται Στέφανο. Δεν λέω το επιθετό του. Βούλο το μου λέει: Ηλίθιο κατασκεύασμα τη διαπλοκή. Φελέ τη διαπλοκή. Ωραίο είναι, ωραίο είναι, πρωτότυποντο. Τα πάντα μας έχουν πει αλλά και αυτό με τη διαπλοκή δεν μας το έχουν ξαναπεί εμένα μου αρέσουν αυτά και άλλα τέτοια Στέφανε στείλε μπλούτη σέτα γιατί δίνουν μια ομορφιά εδώ στην οθόνη την άχαρη οθόνη, την τεχνολογία η οποία βρίσκεται σε απόσταση 50 εκατοστών από τα μάτια μου και τα βλέπω όλα πάρα πάρα πολύ Καλά, να συνεχίσουμε τα τις ρήξη, γιατί έχουμε ξανακάνει ρήξη. Τη θυμόμαστε όλοι στο παρελθόν και ξέρουμε όλοι που κατέληξε τελικά αυτή η ρήξη. Οπότε, καλό είναι επειδή τώρα ξαναψελίζουν τα περί ρήξη, να ξέρουμε πού ακριβώ θα καταλήξουν τα περί ρήξη. Αν επέλθει η ρήξη, για του λόγου που αναφέρατε ή για άλλου, ποιο είναι το σχέδιο τη κυβέρνηση. Το σχέδιο τη κυβέρνηση είναι να προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντα και τον ελληνικό λαό. Να κάνει συμφωνίε εκτό δανειστών με όσου μπορεί. Είτε αυτοί βρίσκονται μια μεριά του Ατλαντικού, είτε βρίσκονται βόρεια της χώρας, είτε βρίσκονται ανατολικά. Συμφωνίες λοιπόν με όλους τους άλλους. Δεν υπάρχουν μόνο οι <Τοξι> <Τοξι> Δεν υπάρχουν μόνο οι δανειστές μιλάω για... για Αμερική, Ρωσία και Κίνα. Μιλάω για ειναμένες πολιτείες, μιλάω για Ρωσία, μιλάω για Κίνα, μιλάω για Ινδία, μιλάω για Μέση Ανατολή, μιλάω για οποιαδήποτε δυνατότητα συνεργασίας και άσκηση μιας πολιτικής, οικονομικής που θα βοηθήσει την ανάπτυξη. Ωραία, δεν λέω ο καμένο, να στραφούμε σε όλε αυτέ τι χώρε, κυρίω στην Ινιδία έχει καλό κάρι, νομίζω. Φτιάχονται τα ωραίε το κοτόπουλο με κάρι, ή και σε άλλα φαγητά πια δεν υπάρχουν στεγανά σε αυτά. Με ένα μπαχαρικό μπορεί να μπει οπουδήποτε και δοκιμάστηκε και κάτι μόνοι σα, εν πάση περιπτώσει. Έκανε τα πάντα ο καμένο με την τότε ρήξη, να έχουμε καλό κάρι. Δεν έγινε η ρήξη, τα βρήκαμε τελικά με του δανειστέ, οπότε. Κοτόπουλο χωρίς κάρι μέχρι νεοτέρας, το θέμα είναι το Δουνουτού όπως έχετε καταλάβει, αν έχετε καταλάβει από όλα αυτά που γίνονται πρέπει να το διώξουμε το Δουνουτού, δεν το καταφέραμε την προηγούμενη φορά, θα το κάνουμε τώρα γιατί έχουμε αρχιστράτηγο δυνατό με εμπειρία στην αντίσταση στα πέτρινα χρόνια, είναι ο αλέκο Φλαμπουράρης που μας είχε δώσει από τότε και επικαιροποιεί τώρα την απόψή του όπου έχει πάει το Δέλτα έχει δημιουργήσει τρομακτική λιτότητα στρατιές ανέργων και στρα, στρατιές φτωχών, όλα τα χρόνια που υπάρχει. Yeah, δηλαδή, είναι σε υπάρχουν να Πρέπει να, να βρούμε συμφωνία και με το Δέλτα Δεν μπορεί να φύγει ξαφνικά από το τραπέζι. Δεν μπορεί να φύγει. Μπορεί να φύγει, να του, να, αγοράσουμε τα, να αγοράσει η, η Κομισιόν και οι Βαρπαϊκένες τα λεφτά που χρωστάμε εμεί με δικό μας δάνειο, να μας δανείσει να αγοράσουμε τα λεφτά που χρωστάμε στο ΔΕΛΤΑ και να πάει καλιά. Mm -hmm. Mm -hmm. Και να πάει καλιά. Και να πάει καλιά. Να πάει καλιά. Το Δουνουτού Το είχε πει παλιά. Δεν το, δεν το δώσαμε δεν το διώξαμε τότε, να πάει καλιά. Μπορούμε όμω να το κάνουμε τώρα που έχουμε πάλι ρήξει γιατί μόνο να ψηφίζουμε για, το για τον μπο ή τον Κοκκινάκη ποιο θα φύγει απόψε. Να ψηφίσουμε αν θα φύγει και το Δουνουτού. Να πάει καλιά και το Δουνουτού. Να τεθεί στην όριμη ψήφο και συνίδηση και άποψη του ελληνικού λαού ώστε να αποφασίσει και για αυτό το κομβικό θέμα. Είναι ο Μπο κρίσιμο, είναι ο κοκκινάκι, είναι η Άργε, όλοι αυτή. Οι παράγοντε του τόπου αλλά πρέπει να αποφασίζει ο ελληνικός λαός πια και για αυτά τα δευτερεύοντα θέματα όπως είναι το δούνου τα χρέη και όλα τα υπόλοιπα βέβαια το δούνου τη μία το διώχνουν την άλλη το θέλουν οπότε δημιουργείται ε, ένα πρόβλημα σε ποιον ακριβώς ανήκει αν είναι δικό μας ή δικό τους φύλλα σου γνέρι, Το τέταρτο μνημόνιο Καλημέρα Τόσα πλαπουρά ο τη στα σίδερα και με στο κόμα, Και με στα σίδερα και στο το Νου Τού Αυτό... Το Διεθνές ομοσπονδικό Ταμείο Είναι δικό και δικό Δου Νου Τού Έτσι λοιπόν βγήκε και τραγούδι για το σε ποιον ανήκει το Δου και τι θα γίνει ακριβώς παλεύουν τα βουβάλια και τα βατράχια παρακολουθούν νομίζοντας ότι Αυτά κανονίζουν την πάλη των βουβαλιών. Κάτι τέτοιο συμβαίνει. Είμαστε σε μια κομβική στιγμή που τα παγκόσμια συμφέροντα, ο παγκόσμιο καπιταλισμό προσπαθεί να βρει περπατησιά. Όποτε στο παρελθόν είχε προσπαθήσει να τη βρει, τη βρήκε, αλλά μεσολάβησε ένα παγκόσμιο πόλεμο. Μόνο έτσι μπορεί να τη βρει. Και αυτό συμβαίνει κάθε 30, 40, 50 χρόνια, ανάλογα τον κύκλο που γίνεται, τι συνθήκε. Ποτέ δεν είναι όλα ίδια. Αλλά έχουν το ίδιο αποτέλεσμα για να κινήσει αυτό το. Ιδανικό και το καλύτερο γιατί δεν υπάρχει καλύτερο σύστημα όπω λένε όλοι που θέλει καμιά 50 εκατομμύρια νεκρού στη φορά για να πάρει μπρο για τα επόμενα 30-40 χρόνια. Όντω, ιδανικό το λε. Μόνο ιδανικό μπορεί να το πει κάποιο. Εμεί εδώ μετράμε με του δικού μα τρόπου. Έχουμε Μάιο, τελειώνει σήμερα, αύριο μπαίνει Ιούνιο. Του χρόνου τέτοια μέρα θα τελειώνει ο Μάιο, θα μπαίνει ο Ιούνιο. Μετά από δύο μήνε θα έρθει ο Αύγουστο και τι θα γίνει τον Αύγουστο, τελειώνουμε από τα μνημόνια. Άρα ένα χρόνο και τρει μήνε, όπω λέει ο Ζαχαριάδη σε ένα χρόνο και τρεις μήνες από τώρα η χώρα τελειώνει με το μνημονιακό πρόγραμμα τελειώνει με το μνημόνιο τελειώνει με την επιτροπία mm, πολύ ευχάριστο αυτό μέχρι τότε πρέπει να έχουν δρομολογηθεί Ποιάρισμα. ποιο μνημόνιο το τρίτο μνημόνιο ποιο μνημόνιο το τρίτο μνημόνιο και επειδή με, με ρωτάτε και καλά κάνετε και με διακόπτωση, μου κάνει εντύπωση που μόνο στο λεξιλόγιο Κάποιον μίντια τη Νέα Δημοκρατία και δυστυχώ στο δικό σα, του ΚΚΟΕ, υπάρχει έκφραση Τέταρτο Μνημόνιο. Δεν υπάρχει πουθενά στον Ευρωπαϊκό Τύπο, δεν υπάρχει πουθενά στου <σχυκλώνα> Ευ... αξιωματούχου Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει πουθενά στο ΔΝΤ. Δεν νομίζω ότι μόνο εσεί βρήκατε τη διατύπωση Τέταρτο Μνημόνιο και κανένα άλλο. Να συνεννοηθούμε. Αν θεωρείτε στο ΚΚΟΕ την ψήφιση των μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων ω μνημόνιο, να μα το πείτε. Εντάξει, να το πούμε όπω θέλουμε. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση στην ονομασία. Να το πούμε μεσοπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο. Να το πούμε περονόσπορο, να το πούμε περονόσπορο. Να το πούμε καρέκλα, να το πούμε καρέκλα. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση για την ονομασία του εγκλήματος. Το έγκλημα έχει σημασία, έχει δίκιο εδώ ο Ζαχαριάδη. Στην αρρύθμιση δεν θα τα χαλάσουμε. Ποτέ δεν τα έχουμε χαλάσει στην αρρύθμιση. Βλέπουμε μια ταραχή στου Ηριζέω πάλι εδώ. Βλέπουμε μια Κροάτρια Μαρία, προφανώ επειδή ο Μαρινάκη Τον Δόλ, σύμφωνα με την δημοπρασία, του φακέλου που άνοιξαν πριν μισή ώρα, λέει εδώ: Ελέη, Νόκο, κιλο το σκυλό μου λέει, εσεί και το κουκουέ, όλοι μαζί, πανηγυρίζετε που δεν θα ακούγεται πουθενά ο ΣΥΡΙΖΑ και τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ότι αν ήταν αλλιώ, δηλαδή, αν δεν ήταν ο Μαρινάκης ή εγώ το συνδέω λάθο, θα ακουγόντουσαν τα σκάνδαλα τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ και δεν θα ακούγεται τώρα, δεν ακούγεται που ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει καλά αυτιά, άνοιξε τα λίγο τα αυτιά, άνοιξε και τα μάτια να δεις τι γίνεται με τα κανάλια έτσι όπως αναδομούνται και αυτά στη νέα εποχή δεν πειράζει Μαρία ο καθένας όπου βλέπει και μέχρι εκεί που βλέπει βγάζει και τα ανάλογα. Συμπεράσματα, εδώ είναι η Ελληνοφρένεια με το μάμα μία στα ειδικά Η άμπα το λένε, αλλά το λένε στην ε, μητρική του γλώσσα. Είπαμε να αλλάξουμε σήμερα, για να μην καταλαβαίνουμε τι ακριβώ λένε στα υπόλοιπα. Παρά μόνο το μάμα μία ω επίκληση. 200 800, το τηλέφωνο επικοινωνία. Σα περιμένει πολύ μεγάλη χαρά και αγωνία. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα real και Το μήνυμά σα όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι στούντιο παπάκι realfm.gr ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και επειδή είναι και βαριά μέρα σήμερα όλο ζωντανέ συνδέσει με τη Μητρόπολη φέρετρα, μαυροφορεμένους συγκίνηση γενικότερα λίγο πριν πήγε στην Μητρόπολη και ο Τέος Βασιλιάς υποβασταζόμενο, ανέβηκε, χαιρέτησε, κατέβηκε βλέπω στα πάνελ τον παλαιό είδα τον βαρβιτσιότη είδα τη φάνη πάλι πετραλιά Γενικώ βλέπω ανθρώπους που μας έχουν κυβερνήσει και μας έχουν φέρει εδώ και μας είχαν ελείψει όλα αυτά τα χρόνια. Ζουν όλοι αυτοί, είναι πάρα πολύ καλά. Οπότε σε αυτή τη βαριά ατμόσφαιρα καλό είναι να πούμε ή άλλο ένα ανέκδοτο ή ένα ανέκδοτο. Δεν πρόκειται να τα διπλώσουμε μπροστά σε κανέναν ισχυρό ντόπιο ή ξένο. Ένα πράγμα όμως μπορούμε να σας βεβαιώσουμε ότι εμείς δεν θα κάνουμε πίσω διότι εμείς είμαστε από άλλο ανέκδοτο. Διότι εμείς ήμασταν έκδοτο <etzung67> Διότι εμείς ήμασταν έκδοτο <conflicts fez> <skric> <laughs> Το άλλο με το τοτό το ξέρετε Δεν πρόκειται να συνθηκολογήσουμε με τα μνημόνια Μπράβο! Δεν πρόκειται να πούμε ναι στις εντολές της κυρίας Μέρκελ Χρόνο και τρει μήνε από τώρα η χώρα τελειώνει με το μνημονιακό πρόγραμμα. Τελειώνει με το μνημόνιο, τελειώνει με την επιτροπή. Mm, πολύ ευχαριστώ αυτό. Κάντε υπομονή, είναι ένα καλοκαίρι. Το καλοκαίρι περνάει σαν το νεράκι, φθινόπωρο, Χριστούγεννα μετά, αμέσω μετά τα κρε Πάσχα. Αυτά περνάνε, ξέρετε πώ. Ξανά καλοκαίρι και πάνω εκεί στα μπάνια, θα βγούμε από το μνημόνιο. Δηλαδή θα φύγουμε διακοπέ και θα γυρίσουμε στα σπίτια και δεν θα έχουμε μνημόνιο. Αυτή είναι η χαρά. Το πιστεύει και ο Ζαχαριάδη, το έχει πει και φωτίο, το έχουν πει διάφοροι σύριζε. Και Στέλνι, εδώ συνεχίζει αυτά τα μηνύματα εδώ ένα ακροατή, ο Κρίσ Και λέει: Έχει δίκιο ο Στέφανο. Όταν μου λέει: Ξεσκίζει το σαβίδι και ποτέ δεν λε τίποτα για την Κόντρα νιου. Είσαι καραμπινάτο διαπλεκόμενο. Έχει δίκιο. Την Κόντρα νιου πρέπει να την έχουμε κάθε μέρα να ξεκινάμε την εκπομπή με το πρωτοσέλιδο τη Κόντρα. Έχει δίκιο. Δικό μου λάθο. Άρα είμαι διαπλεκόμενο και καραμπινάτο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Λάθο μα τόσα χρόνια πρέπει. Κανα δύο φορέ έχουμε διαβάσει πρωτοσέλιδα τη Κόντρα που είναι πολύ ωραία. Πρέπει να ξεκινάμε την ώρα με αυτό το πρώτο σέλιδο τι έχουμε τώρα να βάλουμε λαό να βάλουμε λαό επειδή βλέπω ότι όχι όχι ας αφήσουμε αυτό που είχαμε προγραμματίσει το θέμα γενικότερα στην κοινωνική πολιτική ζωή του τόπου είναι η τσίπα Τσίπρα είναι ο Πρωθυπουργό, ναι αλλά είναι η τσίπα που το λέμε όλοι με τι τσίπα κάνουν αυτό δεν τρέπονται που τα λένε όλα αυτά αν κάτι δηλαδή μένει στο τέλος των πολιτικών συζητήσεων είναι αυτό Πώ το λουμάνε και τα κάνουν όλα αυτά Ε, τι γίνεται Λοιπόν, σε αυτό το θέμα με την τσίπα έρχεται απάντηση Η έξυπνη τσίπα Κάνει το όχι ναι Μέσα σε μία εβδομάδα Φέρνει μνημόνια ενώ θα τα έσκιζε Κόβει και συντάξεις Φέρνει στα μέτρα αντίμετρα Κάνει το συνασπισμό Πασόκ Λέει όχι και ψηφίζει ναι σε όλα Φέρνει την ελπίδα στους δανειστές και τραπεζίτες. Η έξυπνη τσίπα προσαρμόζεται σε όλες τις καταστάσεις. Ιδανική για αριστερούς και άτομα με περιορισμένες ηθικές αναστολές. Δώρο με την έξυπνη τσίπα μια κούπα ανέλ. Ναι, αλλά βγαίνουν στα πανέλ του Skype, φοράνε όλοι μαύρη γραβάτα, βγαίνει το ρολικούδης που είναι καλεσμένος, φοράει μαύρη γραβάτα, που δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία και βγαίνουν για κουμάτος και έχει μπλε πουά. Γραβάτα δεν γίνεται, κάτι πρέπει να τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχία ή να υπάρχει ανάλογη επίπληξη για την αμφίεση των dress code της σημερινής μέρας. Συμμετέχω στο πέμφο σα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. <κυρίζουμε> υπομονή, <κυρίζουμε> κουράγιο, δύναμη. Με... Να ζήσουμε να μην θυμόμαστε. Ναι, και στο κύριο Καλαμούκη που πενθεί τόσο βαριά. Α μιλάμε τώρα. τώρα. Ο Θεό να συγχωρέσει τι αμαρτίε του. Δεν συγχωρούνται. Πού να συγχωρεθούν. Είναι τόσε, πού να συγχωρεθούν. Ή ο λαό, α το πούμε. Και έτσι, α ελπίσουμε στον λαό. Ας... Πιο ελπιδοφόρο μου φαίνεται. Και στην κατοχή είχε κουτάρει στη τσέπη κέντρο για ποτρία, εσύδια. Ανάλαδε φασολάδε όμω. Ούτε λαδάκι, ούτε δια... τίποτα. Ε, Δεν στράει φασολάδο χωρί λάδι. Δεν στράει. Θα κάνει την κλανιά πιο βροντερή Το. Ο Θεός να συγχωρέσει τις αμαρτίες του Ήμουνα 15 χρονών όταν μα έμαθε κάποιε λέξει. Αποστασία, προδοσία. Μεγάλονα, μεγάλονα και όλο μάθενα, αρε. Όλο μάθενα από αυτό τον άνθρωπο. Έκαμε παιδιά λαμόγια. Εγγόνια λαμόγια. Όλη λαμόγια από την οικογένεια. Του στάιζε η Ελλάδα μια ζωή 70 χρόνια. σταίζει ακόμα. Ζήμεν, ποτέ, κατεστρούτσι. Όλα σε όλα μέσα. Όπου σκατά και η βρώμα. Όλοι μαζί η οικογένεια. Κελάρε, Βεβέτη. Α πως... Τι να δεν ξέρω τι πειρασίζει, Ανούλε. Όχι, okay, Ελεβέτη, περιμένω. Το Λεβέτη σε βρισιά πλέον. Βεβέτη μου, γιατί ήσασταν και εκεί! Τι περιμένεις να γίνει πρωθυπουργό. Καλά, μακάρι. Το προτείνανε. Μακάρι. Δέχτηκε. Ε, δεν έπιασε και η κατάρα του Λεβέτη τελικά. Ο Θεό να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκι και όλα του τα σόγια. Και στον Παπατρέμουν όλα του τα σόγια! Ούτε καρκίνο στο μυτσοτάκι πήγε, ούτε καρκίνο στο παπατρύω, απ' όλο φύγανε. Φιλεγύτω πάσα δεδομένο. Τζούφια, ήταν... τζούφια κατάρα, τζούφια κατάρα. Ο... Ελπίζω ο... τουλάχιστον ο... να βγουν αληθυνά τα υπόλπα που λέει για τη χώρα. Το έχει γνωρίμ, θα μα βγάλει δυο μήνες, δυο μήνες από τα μνημόνια, α, όλα αυτά. Σα Δεν μου λε ότι ο υπήδη μου έφυγε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι κάτι αυτό. Α παιδί μου, άσκημα το θυμίσει με το ΣΥΡΙΖΑί και το Μιτσισοτάκι μα πέθανε ο ΣΥΡΙΖΑ. <laughs> Επιπαστούν είχαμε μυτσοτάκι, επισύριζα πάει και ο Μητσ Τα <Τάχη> <Τάχη> έχει όλα, έλα, για. Και <Τι> το, είναι πασορτζή ο, ο κύριο. Είναι ελεηνό. Λυπούμεθα για λογαριασμό του. Αποστόλη μου, τι Ενοχλεί. Πού είσαι, κοριτσάρα μου, εσύ, που είσαι, μανάρα μου, χαμένη. Ή μου φω μου, γλυκέ μου, λατρευτό με εσύ, αγόρι. Πού είσαι, εσύ, που είσαι, μαύρα μάτια έκανα, πούσε. Ο... Μαύρα αυτιά για την ακρίβεια. Για λέγε τώρα, τι σα ενοχλεί η εγκράτεια και η αυτάρχεια των παιχτών στο survivor. Εμάς. Τι το κακό, Τι το κακό βρίσκεται. Που... Ο θύμιο σου τα βλέπει όλα αυτά, δεν ξέρω, με, δεν, δεν με ενοχλεί. Α, μπράβο, αγόρι μου. Έχουν σκάσει από το κακό του όλοι. Γιατί έχουν σπάσει την τα, τα ακροματικότητα. Θεαματικότητα. Κανένα δεν μπορεί να του στάσει. Θεαματικότητα. Τελείωσε. Αυτό κρύβεται πίσω από όλα. Απλά εδώ έχει το παράδοξο ότι όσο πιο ψηλά, τόσο πιο πάτω. Αυτή είναι η διαφορά. Και... Όσο πιο μεγάλο τα νούμερα, τόσο πιο Είμα... πάτω είναι ποιοτικά. Αλλά τάξη. Κοίταξε. Μην το μεγαλοποιείτε. Μην του δίνετε διαστάσει που δεν έχει. Είναι νέα παιδιά. Πανέμορφα παιδιά. Καλογυμνασμένα. Με ωραίου χαρακτήρε. Σιγά μου να βίζει. Δεν είδαμε. Α εμά καλογυμνασμένα να χαίρο την ωραία έχει. Γεια σα πια αυτή η γκρίνια, αυτό ο φθόνο του Έλληνα για ό,τι ξεχωρίζει είναι αυτό που ευθύνεται για όλα μα τα κακάρε. Αποστολή <Ρίου> εσύ τώρα, ξέρει πόσοι σε φθόνονε, Πού να βγάλει και τη μουτσούνα, Πού να βγάλει την περούκα, <Ρίου> ναι, ναι. Μόνο την κορμοστασιά σου. Είναι <Ρίου> <σε μένα. ΣΣΣΣ> στο νερό, Στο νερό, Στο <Ρίου> νερό, I a, y na w νεro, są νεro. Mio bez sępy duża ręka. Άντε, βγάλε και την περούχα κάποια στιγμή. Να δούμε την κορμοστασιά. Την έχουμε δει to Σε ένα χρόνο και τρει μήνε από τώρα, η χώρα τελειώνει με το μνημονιακό πρόγραμμα. Τελειώνει με το μνημόνιο, τελειώνει με την Επιτροπή. Mm, πολύ ευχαριστώ αυτό. Είναι ο Κώστα Ζαχαριάδη που θα λέει αυτά. Είναι διευθυντή τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, στο στενό πυρήνα των ΣΥΡΙΖΑίων Στέλεχο. Δηλαδή, άρα ξέρει πολύ καλά τι γίνεται. Δεν είναι μια καφετζού που λέει τι θα γίνει σε ένα χρόνο και τρει μήνε. Είναι αποτέλεσμα τεκμηρίωση, ανάλυση. Πρόβλεψη, συνδυασμού, γνώσεων των όλων των δεδομένων. Οπότε ό,τι λέει είναι σωστό και περιμένουμε όλη την αντίστροφη μέτρηση. Σήμερα είναι 31 μήνε, προχθέ 29, 29 Μαου, από φράδα ημέρα. Άλλωση τη Κωνσταντινούπολη. Δεν την τιμήσαμε όπω έπρεπε λόγω πολλών γεγονότων. Μπορούμε όμω να το κάνουμε σήμερα. Ο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο ήταν πράγματι ένα σπουδαίος πολιτικό. Είναι ο πολιτικό που πρώτο είπε με σθένο ότι δεν η Ελλάδα να ξοδεύει. Περισσότερα πόσα παράγει. Και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήξερε. Είναι δε ότι ήξερε. Άρα έχει το γράψει σε πιστολές του και το έλεγε σε όλες τις που έστειλε στη δύση. Ότι η πορεία της χώρας μα οδηγεί στο διεθνές νομοθεματικό ταμείο. Όλα αυτά λοιπόν, ο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο έβλεπε πολύ μπροστά. Δεν τη λέμε αυτή τη φράση. Ε, λοιπόν, ο Κωνσταντίνο έβλεπε Ο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο ήταν ο πολιτικό που μίλησε για τι φιλελεύθερε ιδέες Μίλησε πρώτος για τι ιδιωτικοποίησει. Και τον πολέμησαν οι Έλληνε την εποχή τη ιδεολογική ηγεμονία αριστερά. Αν υπήρχε τέτοια ηγεμονία στο Βυζάντιο, στην Βασιλεύουσα τότε, αυτή η ηγεμονία μα έχει καταστρέψει. Από τότε μα καταστρέφει είναι η αλήθεια. Κυβερνάει δεξιά, αλλά αν κάτι στέκει για όλα τα δεινά αυτού του τόπου, δεν είναι αυτό που κυβερνάει και παίρνει αποφάσει και ρυθμίζει ζωέ. Αυτό που σύμφωνα με τον Άδονη έχει την ηγεμονία και δεν είναι άλλο Από την αριστερά μέρος Βούλαος Γεια σας Το Survivor είναι πάρα πολύ σπουδαίο Γιατί κατάφερε να Βγάλει τα παιδιά από το ίντερνετ Και τα μικρούλα και τα μεγάλα. Μπράβο στο Survivor και πού τα καθήλωσε Στην μήπως όχι Ή τα έβγαλε Στι στις πλατείες παίξανε κάνα. Τι τα βγάλα από το ίντερνετ πού τα καθήλωσε όμως Πού τα καθήλωσε τα Λέβουνε γιατί έχει, έχει πολλά μηνύματα Το Σαρβάις Πάρα πολλά, πολλά. Πάρα. Ότι έχει έχει Αλλά τα αντίθετα από αυτά που νομίζεις Αλλά έχει ναι και μηνύματα και τα κατάσταση Γιατί μας μικρά παιδιά Να τη νύχτα στο ναι. Τη νύχτα. Πάλι καλά πάλι καλά Αυτό τώρα Ζηνοί, εσείς ψηφίζετε Γιατί δεν ψηφίζω, ψηφίζω. Εγώ και εσεί έχουμε ίσο δικαίωμα ψήφου μάλιστα <σχελίως> Τι ψηφίσατε Ah. <σοφίσαι> <αλίξτε>. αλλά, αλλά ένας να ψηφίζετε Σαρβάιβορ, να μείνει ομπό Μπράβο στο Σαρβάιβορ που έβγαλε τα παιδιά από το ίντερνετ και τα ενεργοποίησε Να πάνε από το δωμάτιο στον καναπέ, μπράβο Βλέπουν στο Σαρβάιβορ και έχει πάρα πολλά μηνύματα Πάρα ε, πολλά ε, το, στο, το, ε, το Να φιλήσουμε τα πόδια του Τούρκου Να είναι καλά, ο Τούρκο ο ακούνε, να είναι καλά Έχει πάλι πολλά μηνύματα, αλλά αυτό σου τού. Ζωή να έχει, ζωή να έχει αποβλακώνει τα παιδιά μα. Να είναι καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γιατί δεν υπάρχει ένταλμα σύλληψης για σας λυπάμαι. Μεγαλώνετε και παιδιά. Γεια σας Ευχαριστώ, ευχαριστώ. 100 survival μαζί με μνημόνια, παρακαλώ, να περνάει πιο, -πιο ουσιαστικά μηνύματα. Καλησπέρα σα, τι είναι εκεί παρακαλώ. Καλησπέρα εδώ που πήρατε είναι. Τι είναι, αυτός που πήρατε τι είναι. Ε, δεν ξέρετε που πήρατε και τι είναι. Ψάρε την θέλω. Ποιο? Να βρω τα ψαρά, την ψαράγορα. Δεν έχουμε εδώ ψαράδες γράμμα όλοι. Δεν πάει κανεί για ψάρεμα. Είδε <Είδηση> τι έγινε τώρα με τον Καρδέλα και με το, αυτό το τραγούδι που το είχε γράψει και με τον Φουρτιώτη. Μου θύμισε εσένα με την άλλη τη λουκά που βγαίνετε στα ράδια και δεν ξεκατεμιάζεσαι. Είμαι μόνο που εκεί ήταν και οι δύο λουκάδε. <Είδηση> με συγχωρεί ο Καρδέλα, έχει γράψει τι μεγαλύτερε επιτυχίε. <Είδηση> ναι, ναι. Δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου το φιλί σου. Τι να κάνουμε, αγαπητέ, όταν με τα πίτουρα σε τρονικόρτε, έτσι πάνε αυτά. Ε, πειστεί, λέω, θέλω πολλακτή σου είπα Θα στείλω μία με κουρίαρ βεβαίως Έλα ρε από τέλει και σε ψάχνα ο οδηγούς πάρω τηλέφωνο Ναι Εγώ νόμιζα ότι ο αφηρημένο και δεν είδες το φανάρι Είδε μόνο τρομαγμένο ένα χόντο να φρενάρει Προσέξε θα σκοτώθεις Μου φωνάζει ο οδηγός Και τι έγινε που ζεις Λέει μέσα μου ο Θεός Αφηρημένη να κοιτάζω το φανάρι Να μου λέει ζωή Όχι, Όχι, όχι, όχι. Α, μηχανή μόνο. Κατάλαβα, για πε. Θέλω να σου δικαιολογήσω για δύο λόγου δηλαδή. Για ποιο λόγο είσαι μαλάκα. Για ποιο λόγο είσαι λέω. Α, το Λέγε ρε, Εγώ δεν πάω, δεν Εντάξει, πε. Όταν βρίζεις κάποιον που δεν το ξέρει και σε παίρνει τηλέφωνο, δεν το ξέρει αυτόν τον άνθρωπο. μπορεί Και δεύτερον, χρησιμοποιεί του αγίου και τη θρησκεία προκειμένου να τονίσει το ότι γίνεται στην πολιτική ζωή τη χώρα. Άστοχο γι' αυτό. Το χριστιανόπουλο είναι <σχυριακό> κομπλεξικό. <σχυριακό> του βρήσαμε την κόμενα, τη μάνα και το αυτό. Κατάλαβα. <σχυριακό> Ήρθε όμω το Διεθνέ Ομισματικό Ταμείο, το οποίο ήταν ανυπόληπτο, έχοντα περάσει από Αργεντινή, από Ουγγαρία, από Τουρκία, από πάρα, πάρα πολλέ χώρε που τι άφησε ερήπια και ήρθε στο πρόγραμμα τη Ελλάδα, επειδή ζήταγε ο κύριο Σόιμπλε, ζήταραν ζήτα, οι Γερμανοί και με το πρόγραμμα τη Ελλάδα, κάνοντα λάθη, έτσι, τα οποία τα έχει παραδεχτεί, προσπαθεί τώρα να εφαρμόσει το λάθο, μπα και πέσει 1% μέσω, μέσα και αποκτήσει Μάλιστα. την υπόληψή του. Πράσιμο, λοιπόν, πράσιμο, στην Ελλάδα, τον σώσαμε. Μπράβο. Το σώσαμε, όχι Ελλάδα, δεν το θέλαμε επειδή το φέρανε οι Γερμανοί και να, να μπορέσει να αποκτήσει την αξιοπιστία Αλήθεια. Αυτή είναι η Ελένη Αυλωνίτου είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και επειδή από την αρχή εδώ της εκπομπής λόγω της ρήξης που έχει ξαναξεκινήσει και παίζεται πολύ στα κανάλια σε διάφορες ώρες Καλή και κακή τηλεθέαση, πάντα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκεί, ε, είπαμε να θυμίσουμε και αυτή τη δήλωση γύρω από το Δουνουτού, γιατί αυτή είναι η βασική αιτία τη ρήξη, ότι το έχουμε σώσει. Εμεί το σώσαμε. Το είπε η Ελένη Αυλονίτου, ότι εμεί εδώ ω χώρα, ω λαό, έχουμε σώσει το Δουνουτού, γιατί τα πήγαινε όλα χάλια και εξαιτία τη Ελλάδα έχει σωθεί. Είναι άλλο ένα συλλογισμό. Προτείνω να μην τον πετάξουμε, γιατί είναι πολύ χρήσιμο. Μπορεί να ακούγεται παράξενο, ιδιόμορφο, αλλά τον κρατήσουμε στο γενικότερο προβληματισμό μα. Τόσες μπαρούφες στο κεφάλι, μπήκε αυτό σε μια γονίτσα εκεί, ότι εμείς σώσαμε το δουνουτού. Με αυτό το πολύ αισιόδοξο, ότι το έχουμε σώσει και άρα υπάρχει, ε, φτάσαμε στο τέλος, η αισιόδοξη σκέψη της ημέρα. Ακολουθεί λαός και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Επειδή μία η ώρα το μεσημέρι, κάθεται με τον άντρε μου να φάμε. Γιατί είμαστε συνταξιούχοι. Και δεν μπορούμε να φάμε γιατί πνιγόμαστε από τα γέλια με σένα. Ε... Τι θα γίνει, πες μου. Ή θα φάμε νωρίτερα ή εργότερα. Τι θα γίνει. Όχι να μεταφέρουμε την εκπομπή καλύτερα. Τι ώρα τρομακεί και σε μία η ώρα, φάει δύο. Να φάσει δύο. Φάει 12. δώδεκα. Εντάξει, έγινε, ό,τι πεις Στι δώδεκα έχει καμπουράκι όμω, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Δισεύρετο έγινε. Ε, εντάξει τώρα, ξέρεις. Τι τελευταίε μέρε δεν μπορώ να σε βρω. Δεν πειράζει, αλλά η πολύτιμη θησαυρή να ξέρει έτσι είναι. Με πολύ μεγάλη χαρά φαίνεται να λέει ο Ζαχαριάδη του ΣΥΡΙΖΑ πώ συγκυβέρνουν με την Τρόικα. Και του πιάνουν από το χέρι για να γράψουν τα νομοσχέδια. Ε, τι είπε, με πολύ μεγάλη λύπη, θα το έλεγε. Συμφωνεί λοιπόν. ΣΥΡΙΖΑ. και μόνο σε μένα ότι το είπε με μεγάλη χαρά. Και λίγο ξαλάφρομα ότι ευτυχώ μα γράφουν του νόμου αυτοί. No, δεν έχουν όρια, δεν έχουν προσχήματα Άη μωρή, προσχήματα, προσχήματα Σίγαμε και προστήματα Καλά, προστήματα, ναι, το είπε ο Κούλης mm. ε, ε, Χάραξε την πολιτική ζωή της χώρας Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είπε ο Μπάρκας ε, Πολύ βαθιά, μεγάλη πληγή ναι. Δηλαδή όταν ναι. λέμε χάραξε, χάραξε Ας μην ανησυχία, έρχεται ο Κούλης να συνεχίσει τη χάραξη στον δρόμο που βαδίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ Ποινικοποιήθηκε γι' αυτό ήξερα ότι ήταν του σεξ. Ναι, ναι, όχι, γιατί τώρα και με τον και με τον υπάρχει για το συνέστημα. Δηλαδή ότι αν εκφράσει την άποψή σου, μπορεί να σε συλλάβουνε. Και θα θυμίσω σε κάποιου, επειδή λέμε πολλά για την Αγγλία, ότι όταν μάλιστα για το πιάτο δεν το θυμάμαι δεν το το Και με Τι είχαν πάρ, που λέγανε σήμερα έχουμε πάρπου γιατί δεν θα μιλάνε πίσω. Δηλαδή, η οι άμαζε στην Ελλάδα τι θα είχαν κάνει. Ναι, στην Ελλάδα είμαστε πιο... λίγο πιο πολιτικοί, καλοί Δεν έχει τέτοια, δεν έχει, είναι λάθο. Δεν σέβεσαι το νεκρό. Όχι, αγόρι μου, απλά για τον ε, λιμενεργάτη, για τον μεσαγχωρίχο και τον. Τον ναι, λιμενεργάτη, το, το ίδιο είναι. Το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει με τι συντάξει που μείνανε πίσω. Ναι. Μην πάνε χαμένε, τουλάχιστον να τι πάρει κάποιο, ο Κυριάκο, έστω να πληρώσει τα χρέη τη Νέα Δημοκρατία. Κάτι. Δίνανε οι τράπεζε ανεξέλεγκτα δάνεια και χρεοκοπήσανε. Όχι. Τι όχι. Ο Γαβαλάσμο του δώσανε ανεξέλεγκτα τουλάκι του Γαβαλά και χρεοκόπησε. Τέλο πάντων, την πήγα προχτέ σαν Μαλάκα. Το τονίζω να πάρω μηχάνημα POS. Να τονίσει Μα... το Μαλάκα, να μην τονίσει το σαν. Μαλάκα να πάρω μηχάνημα POS. Πρόσεξε. Να του δίνω λεφτά στι τράπεζε Που Πού λε και το έχουμε γράψει μαζί. Μπράβο. Πρόσεξε με τώρα. Πάω να του δώσω λεφτά. Όχι να μου δώσουν, να του δώσω. Και μου ζητάει τα δύο τελευταία ε1. Τα δύο τελευταία ε9. Μπράβο στην τράπεζα. Να κάνε και τόσο ελέγχου χρεοκοπημένε εταιρείε που δίνει δάνεια, καλό θα ήταν. Ε1, ε3, εκαθαριστικό τη εφορία, ταυτότητα, το ΦΠΑ του 16 όλων, λογαριασμό τηλεφώνου για να μην πω δεν μου πάρουν τα λεφτά τηλέφωνο Λέει το που έχω κάνει εγώ έναρξη το 1987, θα ψάξω να βρω την έναρξη. Πρόσεξε για να του δίνουμε λεφτά. Ευτυχώ που οι τράπεζε γίνανε ιδιωτικέ και δεν υπάρχει γραφειοκρατία. Κυρίω. Αυτό ήταν το θέμα. τις τράπεζες γραφειοκρατία, μάλιστα, ωραία. Τι φραφόρτ δώσαν τελικά τα λεφτά. Εξατάται, εξα... η αλήθεια, είναι, Δυσκολεύονται οι αλήθειε. Δεν ξέρω. Λε να μην του δώσουνε, μπορεί. Να δώσουνε γιατί ο Χαρδαβέλλα έλεγε ότι δεν είχαν πολλό τα αεροδρόμια και έπρεπε να τα βγάλουν. να βοηθήσουμε του Γερμανού κι Πού είναι ο Άδωνη, γιατί δεν πάει ο Άδωνη ο κολόχαρτο να σκουπιστεί ο κόσμο. Βάλτε παιδί μου στο ρολάκι τον Άδωνη, έναν Άδωνη, μια βούλτεψη, κάτι να σκουπίζει τον κόσμο. Έχουμε κολόχαρτου. Δερματικά μέχρι και το καπουτσίνο που πίνουν οι Έλληνε το πρωί, το γάλα είναι γερμανικό. Αυτό μα, είναι πέρα. το θέμα. Το θέμα είναι ότι ο Τσίπρα μα έκοψε από το καπουτσίνο το κα. Πάρε πουτσίνο ο τώρα σκέτο. Ωραία, Δεν πρόκειται να τα διπλώσουμε μπροστά σε κανέναν ισχυρό ντόπιο ή ξένο.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 Δεν πρόκειται να συνθηκολογήσουμε με τα μνημόνια Μπράβο. Δεν πρόκειται να πούμε ναι στι εντολές της κυρίας Μέρκελ